Είχα την χαρά μου. Καλάσαι. Είχα καλά, σκατά, ρε, εσύ να σου πω. Πάσχα τα γράμματα με μεγάλα γράμματα αποσόλοι. Δεν γινόταν εργανόταν έτσι πλάκια από το άγαλμα του για πώ είναι αυτά τα μηχανήματα που έργαν το μπαλάκι στο τέσσερι τα μέταγαιρο χάλε γιατί δεν γίνει μόνο ο σύνολο γυροχάλε, είναι και η άλλη που τα μπασόπου, που είναι δίπλα, για αν καρδιά τη δεξιά για όνομα του φίλου. Mm. Και δεύτερο είναι αποσόλοι γιατί ενίσχαμε. Δηλαδή, ταξί, η ΣΥΡΙΖΑί είναι μαζί μα πουλήσαν μα κάνει μα ένανε. <Γυκρατία>, ρε, αδερφέ, τι σκάτα είναι. Αποστολή <Τι> θεωρώ τη βοήθειά σου. Είναι απαιτούν από το Δεν <Τι> μπορώ να βοηθήσω, λυπάμαι. Έλιαμορπα. Δεν είναι... μπορώ να βοηθήσω, λυπάμαι πολύ. <Τι> <Τι> πολύ. Θα ήθελα, αλλά είσαι συζητά. Δεν μπορώ να βοηθήσω. <Τι> δηλαδή είμαστε κάποιοι που τα ατιρούμε αυτά. <Τι> δηλαδή έχουμε αρχέ και δεν θέλουμε να έχω σχέσει με τη ιδιέ του καμία. Και πάμε. Ερώτηση. Ο Νίκο θα επέγραφε αυτά τα πράγματα που έχει Ρε Ρουτσούπα γιατί τον αφήσει και τον έχει δίπλα σου. <Τι> Μα, υπάρχει ελπίδα. Βέβαια υπάρχει ελπίδα. Τώρα που ο Τσίπρα τον αισθανόμαστε λίγο πιο κομμουνιστή από πριν, υπάρχει η ελπίδα. Ήμουνα σίγουρο, αλλά παρόλα αυτά, εγώ σε πήρα για να μεταδώσω ένα μήνυμα ενότητα. Μετέδωσε. Τελείωσε. Ο περισσό πλέον έχει ανθρώπου οι οποίοι πατάνε στη γη, κανονικά. Mm. Έχω εκπλαγεί. Βρίσκομαι, μιλάμε σε σύγχυση από τη χαρά μου. Μίλησα με περισσιώτε οι οποίοι έχουν αποδεχτεί πλήρω την κατάσταση, έχουν κόψει τι συμμαχίε περί και τέτοια. Ξέρουν πολύ καλά ότι το μέλλον και το μέλλον μας είναι μνημόνια γιατί απλά δεν γίνεται να φύγω από τα μνημόνια αυτή τη στιγμή Τίμιο, Δεν μπορείς να καταλάβεις πόσο χαίρομαι Δηλαδή ήτανε όνειρο ζωής να μιλήσω με έναν περισιώτη που απλά έχει καταλάβει τι γίνεται Αυτό τι σημαίνει τώρα, γυρνάς το κουκουέ και εσύ Κύριε με δεδομένο ότι το κουκουέ πλέον είναι κι αυτό ΣΥΡΙΖΑ και απλά δεν το ξέρει. Εντάξει ρε φίλε, είμαστε όλοι κουκουέ, τι να πούμε. Δεν είναι απλό, δεν είναι απλό. Το είμαστε όλοι ΠΑΣΟΚ Πάτα πιο πολύ στην πραγματικότητα. να Αξινάδης, είμαστε όλοι ΠΑΣΟΚ αλλά το θέμα είναι πιο ΠΑΣΟΚ. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Το παλιό, το καλό, το ωραίο. Αυτό που μας έφερε εδώ Ωραία είμαστε Παράδει Πασόκ τι? του εβάγγελου Βενιζέλου τις φόφη η... γεννηματά η... Άμα να είμαστε του Βενιζέλου λέμε ότι είμαστε Δημοκρατία κρευθεία Κάτσε ρε φίλε περίμενε υπάρχει Πασόκ της φόφης Το λένε ακόμα Πασόκ Αυτό εκεί το δημοκρατική <χω> συμπαράταξη Δεν έχω, αυτό. Δεν έχω καταλάβει τι είναι αυτό Αλλά εντάξει ο Βενιζέλος βασικά, Σου έχει λείψει καμάρι μου, eh. Μα δεν μπορώ να φανταστεί πόσο. Δηλαδή, εντάξει. Δε, ε, κλαίω που δεν ακού μια δήλωσή του. Κάτι να βγει, να πείραμα για το μνημόνιο. Ε, δεν μπορεί τώρα, δεν μπορεί. Σου λέει μην κουνηθώ και πολύ. Μη θυμηθούν τίποτα, λύσε Λαγκάρτ και με μαζέψουν και μένα. Ε, γι' αυτό λε, ε. Όχι, γι' άλλο λόγο. Εκτό κι αν ετοιμάζει επάνωδο. δυναμική επάνωδο με, με δικό του κόμμα, κάτι δεν ξέρω. Απευθεία συνεργασία με τον Τζίμερο, ξέρω εγώ. Έπεσα από τον μου. Εντάξει, πιο κοντά, πιο κοντά από τα σύννεφα. Φαντάζει να έπεψα από τα σύννεφα. Ο Μπελογιάννης ήταν ο άνθρωπος που είχε τον ασύρματο στο χέρι. Έλεος πιάρε παιδιά. Ναι, ο άνθρωπος Έλεος. με τον ασύρματο που λέγαμε. Το γαρίφαλο τι νομίζει ότι ήτανε. Είχε το Ο Μπελογιάννη είχε μόνο τον εαυτό του και μπορούσε να τον θυσιάσει. Ο Τσίπρα έχει ένα ολόκληρο λαό που δεν θα μπορούσε να τον θυσιάσει. Από εκεί και πέρα, ο λαό θέλει και την Πίτα Ολόκληρη και, και το σκύλο Χορτάτο και δεν έχει καμία διάθεση, όχι εγώ προσωπικά, αλλά λέω ο λαό δεν έχει καμία διάθεση να μπει στη θέση του Μπελογιάννη. Έχουν απομακρυνθεί από την έννοια τη επανάσταση. Σωστό. Είναι... Και ποιοι βοήθησαν σε αυτό για να απομακρυνθεί, βέβαια. Αλλά ναι, ναι δεν μου φαίνεται παράλογο. Απ' την άλλη ιστορία, αλλά από τον Τζίπρα, μη ζητά να θυσίαζε τον Αύγουστο όλο το λαό. Εγώ ζητάω Το ο αποστόλη, ο Αποστόλης, ο Αποστόλης, ο Αποστόλης ναι, ναι. Και κάνει κριτική για τον. Ε, ο αποστώλη το ζητάει, όχι εγώ. Αυτοί, οι κάτω οι που χειροκροτάνε τον τσίπρα. Δεν υπήρχε τελάρω το μάτι να του ρίξουν, δεν το εκεί κάτω. Αυτό που χαλάσαμε λεφτά σαν κράτο για να πληρώσουμε κάπως να χειροκροτάνε τον τσίπρα, αυτό που είναι να το κοινό. Αυτοί όλοι αυτοί που χειροκροτάγανε, δει, μήπως όχι, τι ήταν αυτό που για να Πήρα, πήρα την ναι, ναι, Μπορώ να πω τη θέση μου ναι, Ο Μπελογιάννη ζει Ζει για το κόμμα μας Δεν ανήκει σε κανέναν άλλον Ανήκει μόνο στο κουκουέ Και σε όλους σήμερα που παλεύουν Για την ατροπία όλων αυτών Των σάπιων που σήμερα καπηλεύονται τη μνήμη του Για να πάρουν εύθυμα Αυτό ήθελα να πω Είναι κάτι που να μην έχει σκυλεύσει και ευεβηλώσει ο Τσίπρας. Ε, όλο και κάτι θα έχει. Ε, είναι ευρηματική αυτό, αυτά, τα βρίσκουνε. Θα βρουν, λες, κι άλλα, ε. Ου. Εξάλλου είναι πλούσια η ιστορία της Αριστεράς και του κομμουνιστικού κινήματο. Θα... Δε, δε, δε, δεν έχεις να βρεις, τα βρεις. Αν πρόσεξα καλά στο λόγο του, δεν αναφερε ούτε μια φορά τη λέξη κομμουνιστής, Αναφερόμενο στο Πελογιάννη. Τι έλεγε αριστερό Ναι, έτσι, ότι αγωνίστηκε για την Εβραίωση τη δημοκρατία και κάτι τέτοιο, α πούμε. Εντάξει. Το κομμουνιστή το για του εαυτού του. Ναι, για το Κατρούγκαλο συγκεκριμένα. Ε, πήχε, ξέρω εγώ. Και μάλιστα σε μια αποστροφή του λόγου του είπε ότι τότε οι κυβερνώντε έλεγαν πω θα δυσαρεστηθούν οι Αμερικανοί και θα διακόψουν το σχέδιο Μάρσελ. Σαν να λέμε σήμερα θα δυσαρεστηθούν οι Γερμανοί και θα διακόψουν την εξαγωγικών βοήθειά του. Ό,τι ακριβώ κάνει αυτό δηλαδή. Συνεπή, συνεπή. Κασμό τώρα. Θέλω να πω ότι είπε ο Πικάσο για το διάσημο σκίτσο του Μπελογιάννη όταν το ρώτησαν γιατί το σκίτσο μένει ανοιχτό στην άκρη του. Τι είπε. είπε ότι έναν τόσο μεγάλο άνθρωπο δεν μπορείς να τον κλείσεις σε ένα πορτρέτο. Και νομίζω με μια τόσο σύντομη φράση υπογράμισε και ανέδειξε το μεγαλύτερο Μπελογιάννη. Γι' αυτό τον αγαπάμε. Τώρα τον ακούω που έβαλε τη Διεθνή. Γι' αυτό τον αγαπάμε. Να είστε καλά. Ένα μήνυμα κάκι για την αποστολή. Για <χειάς> πείτε. Από τον Δημήτρη Απολευσσινά. Συγχαρητήρια και μακάρι να υπήρχαν και άλλε φωνέ να ακουστούν σαν από το Αποστόλη Ευχαριστούμε. Του ότι μάλλον. Άρα ναι, κατάλαβα. <λυρίσα> Γεια σα, Αποστόλη μου. Από Σαουθάμπτων. Μπορεί Σαουθάμπτέζα, εσύ είσαι. Εγώ, εγώ. εγώ Μπορεί να είσαι λίγο Σαουθάμπτέζα ή Σαουθιόλα. Όπω θε, δεν έχω πρόβλημα. Το Τσιόλα μου αρέσει καλύτερα γιατί μου θυμίζει κάτι άλλο. Εντάξει. <profit> <dans> <rhyme> Δεν σε θέλω τίποτα, απλά να σου... Ούτε στήσει... εγώ, δεν σε θέλω ναι. πια, <laughs> δεν σε θέλω πια... Απλά να σε ακούσω γιατί μου έλειψε η φωνή σου και ευχαριστώ για την εκπομπή βασικά και την προηγούμενη εβδομάδα Για σένα την κάναμε την ναι. ναι, thank you, thank you Μας ευχαριστώ, γεια Πλένε μετά το τζολιά τώρα λιγούρι και τέτοια. Σε πήρε μία και μία κράτηση για τον Αύγουστο εθελον. Ναι, πες μου πώς ήξερε Από πού και ω πού, πες μου. Γιατί ξέρει ποσιά okay. Τι θέλω να μου έξω τι Όχι, δεν παιδί μου. Αλλά έτσι στο κατευθείαν δώσει μου το τηλέφωνο σου. Ε, τώρα δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Στην κοινωνία που ζούμε στι εποχέ που ζούμε. Δεν έχει χρόνο για τα θα Έχει παιδιά τελικά. Και δεν ξέρω, δεν με έχουν ενημερώσει, αλλά. Αυτό που σου την πέφτουνε χωρί να ξέρουνε παντρεμένου ανήπαντρου, τι είναι αυτό το πράγμα. Τι σημασία έχουν αυτά. Αυτέ είναι κοινωνικέ συμβάσει, ξεκόλα. Τι σημασία έχουν ελεύθερε παντρεμένε και παιδιά. Δεν έχουν σχέση αυτά. Έχουμε δεχτεί μια κοινωνική σύμβαση τώρα και την κάναμε σημεία. Μαλακίε. Γεια σα. Τον κύριο Καλαμούκι. Είμαι άλλο, εγώ πείτε μου μένα. Ο κύριο, ο, ο άλλο. Ναι, ναι, διάδρυμα. Αποστολή. Εγώ. Ε, ναι, ε, με την. Και θυμάμαι, τετάρτη δημοτικού, είμαι 74 τώρα, θυμάμαι <Ρι> τετάρτη δημοτικού, αχ, να ανοίξω ένα λεπτάκι. Να ποιος είναι, Delivery. Όχι, δεν είναι τελειωμένη. Έρχεται ο εγγονό μου. Καλώ το δεχτήκατε. Γεια σου, παλικάρι μου. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ε, λοιπόν, ε, ήμουνα Τσετάτη Δημοτικού όταν η κόρη του Πάτσι ήρθε κανονικά την ημέρα που εκτελέστηκε ο πατέρα τη. Και θυμάμαι τον δάσκαλο που τη έδωσε ένα μπάτσο που πρώτη φορά στη ζωή μου και τελευταία είδα αστράκια στο πρόσωπο αυτή τη κοπέλα. Ένα μπάτσο που έμεινε εκεί κόκκινα δάχτυλα. Αυτό ήθελα να πω μόνο. Καλά, καλά. Πως Το μίσος μεταφέρεται. Χτυπάει την πάνω πόρτα, πόρτα τώρα. Χωρίστε. Χτυπάει την πόρτα, την πάνω. Εντάξει. Ανοίξει το παιδί.